Λοιπόν, και να πούμε και το καθιερωμένο ανέγωτο, πριν παρουσιάσουμε τον ακριβό, τον πανάκριβο καλεσμένο, μίμι, αυτό το ανέγωτο είναι αληθινό. Γιατί ο πέρυσι μου έλεγε ότι τα κατασκευάζω από το μυαλό μου. Λοιπόν, πάει σε ένα γάμο, πριν το ευρώ, και βάζει στην κούτα του λιράρη ένα πεντακοσάρικο. Δεν βλέπει αυτός, ο γέρος τώρα δεν τον έβλεπε, και παίρνει ρέστα από πεντοχύλιαρο. Τον βλέπει ο λιράρης δεν μιλάει. Μετά από 20 ξανακάνει. Μα είναι ένα 500 και παίρνει ράστα απ' 5.000. Yeah. <laughs> δεν κρατήθηκε ο Γεράρης και του λέει δε μου λες έχεις όρεξη απόψε για πολλούς κορούς Ναι, ναι, πολλούς, θα κάνω πολλούς. Γιατί ρωτάς. Για να πάω στο σπίτι να φέρω κι άλλα. <laughs> Αυτό τι λέει, το ότι συνέβη ή δεν συνέβη. είναι παραλλαγέ ας πούμε, έτσι. Ε, παλαιών ανεκδότων που έβγαλε το ψαραντόνη, για να ψευγε το ψαραντόνη. Ήσουν <laughs> καλά κάτω, σαν ψάρμο κιόλα. Ε, ε, μοιάζει λίγο με αυτά τα ψαρανταναίκα, <laughs> ειδικά με το γυράρι που λέει. Το... Γιατί υπάρχει και αληθινό με τον ψαραντόνη. Να σου Υπάρχει αληθινό. Το, το ξέρει π... που το κρατάει ο άλλο έτσι, ναι. αλλά θέλει να το βάλει το πεντάρικο, είπε ναι. τα ψάρια που δεν θυμόμαι τώρα, ήταν. Θέλει να το βάλει, τον βλέπει ο ψαραντόνη. Αλλά ο ψαραντόνη πέσει με κλειστά τα μάτια. Ξανεί γι' αυτό τον ψαραντόνη να δει τι θα κάνει κλπ. Το κρατάει στο χέρα. Γυρίζει, ο χορό γυρίζει, ξέρω εγώ, δεν το βλέπει. Κάνει έτσι τη χέρια του, ξανεί τον ψαραντόνη και στα τα μάτια του ψαραντόνη. Και ξαφνικά όταν. του λέει ο ψαραντόνη. Α το μωρέ. Πει τέτοιο. τα. Το ανέγοντο βέβαια το, τα μισά είναι αλήθεια, σαλτσάρουν και όλε βγάζουν <laughs> το κουμαρό και τα κάνουν πιο ευχάριστα να κορυφωθεί λίγο εδώ. Το γέλιο. Αλλά αυτό που σου πω είναι σίγουρα αληθινό. Ναι. Λοιπόν, ο Γκριλιό ε, είχε πάρει ένα γράμμα την παλιά εποχή, αρχές τη ε, δεκαετία του 20. Στο χωριό κανένα δεν ήξερε αγγλικά. Λέει στη γυναίκα: Θα το, το πετάξουμε. Δεν ξέρει κανένα να το, παίρνει, το διαβάσει. Το πετάξουμε. Οι γυναίκε λοιπόν, οι οποίε είναι πιο πονιερέ από του άντρε, σε πολλά ζητήματα τουλάχιστον, λέει: Και αν σου γράφει λεφτά μέσα, πονιερεύεται. Και αυτό λέει: Και Δεν θα κατεβώ την άλλη μέρα στο Ηράκλειο να βρω κάποιον που το διαβάσει. Λοιπόν, μπαίνει στο λεωφορείο, κατεβαίνει στο τεράκι και προσπαθεί τώρα με το μάτι να δει ποιο μπορεί να ξέρει μια ξένη γλώσσα. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπει είναι ένα γκουλουρά, λέει μπα. Πιο κάτω, ένα πόλη λέει με τίποτα. Πιο κάτω, ένα αυτοφόρο λέει αποκλείεται. Και πιο κάτω, ένα καλοντιμένο που διάβαζε αναρτημένε εφημερίδε στο περίπτερο, με γυλαικάκι, μια ρεμπούμπλικα καπέλου, γραμβατομένο, με το σοφιστικά και λέει αυτό ίσω. Λέει καλημέρα, καλημέρα μπορείς να σας κάνουμε ερώτηση λέει βεβαίως. ξέρετε γράμματα λέει φυσικά μπορείτε να μου διαβάσετε ένα γράμμα λέει ευχαριστώ. το ανοίγει και βλέπει ότι είναι στην αγγλική γλώσσα λέει α αυτό είναι ξένο εκεί είναι αυτό δεν είναι γράμμα αυτό λέει ναι αλλά δεν είναι δεν, είναι, δεν ξέρω ξένα και γιατί φορείται καπέλο του λέει ο γρυλιός και βγαίνει το καπέλο πολύ γυρεμένο το βάζει στο κεφάλι του γρυλιού και του λέει εδιάβαστο <laughs> Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα έχουμε στη συνέχεια. Ε, πολλά ανέχονται, υπάρχουν με τα αγγλικά, με την ξένη γλώσσα κλπ. τα Ναι, ναι, σε παραλαίω. Όχι, βγάζει μια κελαμία του ψαρατοίνου. Α πω και αν ναι. Γιατί να πούμε, είναι αυτό που του χτυπούν την πόρτα τη γέννηση και λέει: Άνοιξε μωρέ, Ζαν Πολ Πελμοντόλ. Ποιο είναι, Ζαν Πολ Πολμοντόλ, το καθίστε αυτό. Ναι. Ένα, ένα μωρέ. <laughs> <laughs> Εγώ το ξέρω αλλιώ. <laughs> Πήγατε να πάει, με την έξω και σα πάω στο Ξύπνη και του τρει. Ε, βλέπε, είναι παραλλαγή. Στου βγάζουμε στα καφενεία, εκεί <laughs> είναι ώρα και σε λέω καθένα. Και ο Λοβίο ξέρει πολύ ωραίο που είναι αληθινό. <laughs> Έκανε παράλληλα με ένα μαύρο στα νόγια. Κι αυτό βέβαια τα φτιάχνει, κι αυτό τα μαγειρεύει. Αυτό είναι αλήθεια, σου λέω. <laughs> ένα μαύρο και του <laughs> κλησιάζει μια, μια γυναίκα έτσι, πολύ απλή και του λέει: Πάνω να γύει, μου ξέρει, μιλήσει μαύρα. <laughs> <laughs> λοιπόν, μπείτε στα ραδιοπαρέμωση Ας το ξεκίνησε το παρελθόν που το λέω Καζαντζάκης. Ποιο? Που α το πούμε βλέπει ένα κοπέλι εγγλεζάκι ε? να μιλάει, να πούμε και λέει ο γέρος, ο ένα θέμα του, τόσο να μην κοιό και μιλεί αγγλικά Λοιπόν, μπείτε στα ραδιοπαρέμωση με τους παραπάνω τρόπους, χωρίς να υποσχόμαστε ότι η υπόλοιπη εκπομπή θα είναι μόνο χαρές και γέλια <laughs> Λοιπόν, και προσέχτε <laughs> Αυτό ήταν ο Βασίλης Σταυρακάκης, ε, μουσική Πάρη Περισσυνάκη. Λοιπόν, ε, έχουμε τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ζωντανά ο ανεξάρτητος βουλευτή, ο Μίμη Σαντρουλάκης, που ξέρει πολλά θέματα. Ευχάριστος συνομιλητής, κύριο Λεκτό. Καλησπέρα, Μίμη. Καλησπέρα, Καπιτάνιο. <laughs> Καπιτάνιος τη Φουρτούνα. Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε ο... ο Είμαι ο Θανάο Κορδαλό, ένα από του βασικού πυλώνε τη κλιτική μουσική. Πέρυσι, πέρυσι ήσουν εδώ και, Σας, και είχαμε ναι, σαν σήμερα. το αφαίρεμα. Κάνουμε το αφαίρεμα εδώ με ζωντανή μουσική. Λοιπόν, σκορδαλικό ή μουταγικό, πέρα από το ότι είναι επέτειο σήμερα. Με του κορδαλικού κορδαλικού, με του μουταγικού μουταγικού. <laughs> ο κουφισάει ο μου, δηλαδή. <laughs> ναι, ναι, το Λιναπολέον λέει να Του λέει τι, λέει με του Οθωμανού ο με του Φράγκου. Φράγκο, ξέρω Και τα έχουμε καλά με όλους Αυται. Όχι όχι είναι τα δύο ε, κόμματα καλέ, ναι. Συμπληρωματικά αυτά της Κρήτης Μουσικά κόμματα σημαντικά για τα δύο Παρότι στη Λύρα μου άρεσε πιο πολύ Ο Σκορδαλός το ισοφάριζα Με τη φωνή Με τη φωνή του Μουντάκη του Κώστα Αν και, και η φωνή του Σκορδαλού μου άρεσε Γιατί τέριζε πολύ με τον ήχο του Έτσι ήξερε ναι. να το πει σωστά με τον τόνο Πάντως τραγουργών. ήτανε οι μεγάλοι Πρωτομάστερες Μουσική, σου, όταν εγώ ήμουν νέο. Δηλαδή, στο ξεμίτισμα μου, μεγάλωσα με αυτού του δύο και αμέσω μετά καπάκι ήρθαν βέβαια οι νεότεροι, ο Ξηλιόρη κλπ. Για λίγο βέβαια στην κλαδική μουσική ο σχετικά λίγο, μπήκε με τον Μαρκόπουλο. Ναι, ήταν όμω η στιγμή ναι. πολύ σημαντική. Γι' αυτό είπα στο ξεμίτισμα ναι. μια εποχή σε μια γενιά. Ε. Σωστά, σωστά. Και επειδή, α πούμε, σε λίγο θα έχουμε και τη μάχη τη Κρήτη, θέλω να σα πω ότι αυτό που λέμε μαζικό αντιδικτατορικό κίνημα. Δηλαδή, όταν βγήκε πια από του πυρήνε και από τα δωμάτια και από τι φυλακέ, έγινε μαζικό κίνημα, ξεκίνησε με μια εκδήλωση τη Ένωση Κρητών Φοιτητών, την οποία την οργανώσαμε στο Σπόρτιγκ το 1971. Πρόσεξε! Δηλαδή, ήταν συγκλονιστική με το Ξηδούρι, με όλου του μεγάλου mm. τότε κλπ. Λοιπόν. Έπαιξε ρόλο η κριτική μουσική. Γι' αυτό λέω: Ναι, μεν μικρό διάστημα ο ξυλούρης, αλλά ήταν καθοριστικό. καθοριστικό. Ο χρόνο μέτραγε πολύ περισσότερο. Ναι. Λοιπόν. Ε... Και με φώναξε να κουβεντιάσουμε για μαθήματα ευενιζελικά. Ε. Θα σου έλεγα λοιπόν ότι. Να πούμε και για τον Βενιζέλο, πιο μετά. Θα σου έλεγα λοιπόν, αδερφέ, αν η πολιτική ζωή τη Ελλάδα γνώριζε τον ελεύθερο Βενιζέλο, δηλαδή τον σπούδαζε βαθύτερα, όχι για τι επιπόλαια, γιατί τον κάναμε αεροδρόμιο, ας πούμε τον αναφέρουμε, τον κάναμε Έχι... αγάλμα. και τα Τούρκου δεν έχει γίνει βέβαια στην Τουρκία, εντάξει. Ναι, αλλά τη σκέψη του mm. δεν έχουμε εγκολποθεί βαθύτερα. Έτσι. Δεν μα έχει επηρεάσει βαθύτερα η σκέψη του και θα λέω ότι αυτό θα πρέπει να το κάνουν γιατί όμως γιατί ο κρατικός είναι πρόσωπο πολλά περισσότερο παρά πρόσωπο λάτρησε μπορώ να σου πω ότι επηρεάσεται από τον παπανδρεισμό ναι. από τον το Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μια άλλη εκδοχή με το πολιτικό λόγο και έτσι ξέχασε τον Ελευθερίο Βενιζέλο τον ξέχασε είναι γεγονός δηλαδή τα, τη βαθύτερη σκέψη του Ελευθερίου Βενιζέλου τα μπορούσα να σου μιλώ ώρε, μήνε, νύχτε κλπ. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Δηλαδή, α πούμε, λέμε ότι το παν στην πολιτική είναι ο χρόνο, έτσι, το timing. Το σωστό timing. Είναι ο Έλληνε, α πούμε, το timing. Αυτό θα το δει κέρια στο Βενιζέλο. Δηλαδή, ο χρόνο είναι το παν. Άρα, η, επιστήμη, η πολιτική είναι η επιστήμη και η τέχνη διαχείριση του χρόνου. Θα σου πω ένα περιστατικό που είναι πολύ διδακτικό. Ξέρεις ότι κάποτε σαρχάνες επιχείρησαν να κάψουν τον Βενιζέλο, τον Ελευθέριο Λάει, ανοίξανε φουνάρα Στην αρχή βάλανε τα ξύλα Τα δεμάτια, τα ξύλα Τα βάλανε στο δωμάτιο που έμενε Να τον κάψουν ζωντανό Αλλά μετά το πήγαν και στο δρόμο ανοίξαν, Ανάψανε μια μεγάλη φουνάρα Να τον κάψουν ζωντανό Πρόσεξε. Μιλάμε τώρα 5 Αυγούστου του 1897 Για να δεις ότι τα πράγματα Δεν είναι ποτέ ειδηλιακά στην κριτική πολιτική ζωή παρά τις επαναστάσεις Ανεξάρ... και μέσα στις επαναστάσεις με ανεξάρτητη την Ναι. Τώρα. λοιπόν ποιο ήταν το θέμα τότε ο Βενιζέλος όπως θα ξέρετε έγραψε την πρώτη διακήρυξη ενώσεως πάνω σε πέντε ε, κουτιά που είχαν πυρομαχικά μέσα ναι. στη Χαλέπα ας πούμε, ενώ βομβαρδίζανε στο 1997 την διακήρυξη ενώσεως όμως τα περιστατικά άλλαξαν οι στόλοι περικύκλωσαν την Κρήτη έτσι δεν είναι Γίνεται στους Αρμένους μία συνάντηση της κριτικής συνέλευσης των επαναστατών πούμε, να πούμε καταλήξουν, δεν καταλήγουν πάνω στη γραμμή, τι γραμμή θα ακολουθήσουν. Και η δεύτερη γίνεται στους Αρχάντες τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου το 1997, έτσι. Το, το 1897. Το 1897. Yeah. Τότε λοιπόν ορισμένοι βιάζονταν και λέει εδώ και τώρα να πάρουμε απόφαση ένωση ή αυτονομία. Ο Βενιζέλος ζυγίζει τα πράγματα. Mm. Βλέπει ότι η ελλαδα Κάνει διαπραγματεύσει με την Τουρκία. Ήταν ο ατυχή Ελληνοτουρκικό Πόλεμο. Και τότε είχαμε μεγαλοστομίε πατριωτικές ΑΜΑΝ, βούρ, όχι, εγώ, κλπ. Και, και κατέληξε μια τραγωδία πρωτοφανή, ο ελληνοτουρκικός Πόλεμο του 1897. Ο ατυχή, είχε στείλει και στρατό στην Κρήτη η Ελλάδα. Εκείνες τις μέρε είχε φύγει μόλι ο ελληνικό στρατό από την Κρήτη. Άρα λοιπόν το δίλημα είναι ένωση ή πολιτική αυτονομία. Ο Βενιζέλο λέει κάτσε Μην βιάζεστε να πούμε. Μη βιάζεστε, δεν πρέπει να κρεμάσουμε την να δούμε τι θα γίνει. Όχι υπογράφεις τώρα την αυτονομία, θα σε κάψουμε ζωντανό. Λέει δεν υπογράφω και παρετείται από πρόεδρος τη συνέλευσης κρίτικες. Παρετείται και πάει να φύγει. Τους τη στέλνουν έξω από τις αρχάνες. Ε, υπήρχε πάντα και μια ένταση, όπω ξέρει, μεταξύ Ανατολική και Δυτικής Κρήτη, Καπεταναή ή άλλα εδώ. Και έτσι. σε διάφορα θέματα. Που, ναι. Και το, δηλαδή, τοπικέ συγκρούσει υπήρχαν έντονε στην Κρήτη. Α πούμε και η Σφακιανοί, ο Κούντρο, ξέρω εγώ, με τον Βενιζέλο που ήταν το Δουζεχανιώτη. Αντιπαλότητε πήγαν πάντα. Το, το, ναι, τοπικιστικέ μεγάλε αντιπαλότητε. Του λοιπόν. λέει ο Βενιζέλο, εγώ παρετούμε, δεν υπογράφω. Και σηκώνεται και φεύγει. Τον βουτήξανε τίξανε λοιπόν και του λένε Ή υπογράφεις ή θα σε κάψουμε ζωντανό. <laughs> Κάψτε με μωρά και αρατάτες, Εγώ δεν υπογράφω. Και έφυγε τελικά, α Ο Βενιζέλος βέβαια, μετά βρέθηκαν στο Μελιδόνι του Ρεθύμνου. Όπου εκεί είπε ο Βενιζέλος τη Ματινάδα για να του ενώσει. Του λέει: Εσύ είστε Ρόδα Καστρινά, αθί το Με ραμπέλου για σεμιά και το χανιώτο. <laughs> Ε, για να τους ωρα, ενώσει όπως λέμε τώρα από τη Στία, ο Σταχανιά, ναι. η Κρήτη όλη αξίζει πιο κόνο, κλόνο του βασιλικού κόβε και δεν μυρίζει ε, για να τους ενώσει και πράγματι ενώθηκαν και έβγαλαν κοινό ψήφισμα υπέρ της πολιτικής αυτονομίας της Κρήτης ας πούμε. το λέω ω περιστατικό υπολίδιδακτικό ε, γι' αυτό που λέμε διαχείριση του χρόνου στην Στον πολιτική χρόνο, ναι. Έτσι, ναι. έτσι που λες μπορώ να σας λέω μέρες συνήθως μαθήματα λέει. για τους πολιτικούς είναι λοιπόν, όμω και οι συγκυρίες να ευνοήσουν κάποιο πολιτικό έτσι είναι. Και η τύχη. Η τύχη αυτό λένε. Και οι συγκυρίε Δηλαδή, αλλά τη τύχη σε έναν βαθμό τη δημιουργεί μόνο σου. Έτσι. Να σου δώσω ένα άλλο. Χρεοκόπησε επί Βενιζέλου η Ελλάδα. Ναι, θα πάμε μετά σε αυτό. Θα πάμε. Μα και τώρα, αν θες mm. Λοιπόν, είναι αδερφέ ο Βενιζέλο στη Χαλέπα. Και κάνει βόλτα το μεσημέρι με ένα φίλο του μακράκι λεγόμενο συντεκνό το οποίο είσαι την Αθήνα να τον επισκεφθεί να. και ξανήγε ο Βενιζέλος τα χιονισμένα λευκά όρη ήταν μελανχολικός. είχε χρεοκοπήσει η Ελλάδα είχαν γίνει όλα όλα όλα το κίνημα του πλαστήρα του 1933 όλα στραβά πηγαίναν γιατί βλέπεις ότι στο τέλος τα έκανε θάλασσα λοιπόν και λέει αχ μου να μου έλεγε πριν 20 χρόνια αναθεμάτω. να μεταφέρω τα λευκά όρη στα χανιά, θα σου λέγαν Ναι, μα το Θεό μπορώ. Μα τώρα μωρέ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Τα λευκά όρη στα χανιά, Ναι, τα λευκά όρη, δηλαδή να μεταφέρει τα λευκά όρη στα χανιά. Στο βουνό. Χανιά. Να μεταφέρει το βουνό μέσα. Ναι. Στα χανιά. Δεν μπορώ. Τι έγινε, έχασε το κουράγιο του, α πούμε, Βενιζέλος Δηλαδή δεν πίστευε πια. Στη δύναμη τη yeah. θέλησή του, τι συνέβη, θα σα πω ένα μάθημα για τα σημερινά. Yeah. Ε. Καταλάβει ο Βενιζέλο μετά, θα πούμε για το παρελθόν ότι η δύναμη τη πολιτική βούληση δεν φτάνει. Η πολιτική τόλμη δεν φτάνει. Η επαναστατικότητα δεν φτάνει. Απέναντί του δεν είχε απλώ ένα σχετισμό δυνάμεων όπω ήταν τότε που υπολόγιζε παλιά στον πόλεμο του 10-12-13. Okay. Ναι και υπολόγιζε ας πούμε ότι θα κάνουν έτσι Σέρβοι, θα κάνουν έτσι Βούλγαροι, θα κάνουν έτσι Ρωμάνοι, Ιταλοί Οι μεγάλες δυνάμεις του συμφέρει αυτό, τους άλλους αυτούς ζήγησε Ήξερε του σχετισμούς, Ήξερε τους σχετισμούς. Ναι. Τώρα είχε απέναντί το Βενιζέλος αυτό που λέμε την τυφλή, απρόσωπη, δυναμική Της μεγάλης κρίσης του παγκόσμιου καπιταλισμού Είναι το κράχ, το μεγάλο κράχ του 29-30 τώρα ε? Ναι ναι και δεν έφτανε η παλιά επαναστατικότητα του Βενιζέλου που σου λέει: Άμα το θέλω, το βουνό θα το μετακινήσω. Διότι εδώ σύντεχνα είναι ένα άλλο μπέρδεμα η δουλειά. Έλεγε λοιπόν τότε ο κακομέρι ο Βενιζέλο, ο βολονταρισμό του, όπω λέμε στη φιλοσοφία, η δύναμη τη θέλησή του, έλεγε: Μέχρι τη τελευταία τρύπα του πατελονιού, θα υπερασπιστώ τη δραχμή. Δηλαδή το θέμα ήταν η αναφορά τη δραχμή στο χρυσό. Να έχει αξία μεγάλη δραχμή στο χρυσό. Να. Του λέγανε όλοι Βρέσι να πούμε και η Εγκλέζη ακόμη του λέγανε και ο Κέινς ο μεγάλος του λέγε Βρέσι δε δεν είναι, δεν μπορεί η Αλλάδα μόνη να κρατήσει όλο μόνο η μονομερός να κρατήσει τη δραχμή στο χρυσό Πρέπει να εγκαταλείψει τον κανόνα του χρυσού Όχι δεν πρόκειται εγώ θα στηρίξω τη, τη σκληρή δραχμή Δηλαδή η δραχμή έχει αξία ναι. Τελικά βέβαια γονάτισε ο Βενιζέλο παρά τι προσπάθειε γιατί είχαμε Τρόικα, είχαμε την Κοινωνία των Εθνών, <laughs> είχαμε το <laughs> Μνημόνιο άλλου τύπου κλπ. Τελικά όμω είχε στάση πληρωμών και χρεοκοπία η Ελλάδα τότε. Ήταν όμω άλλε συνθήκε διότι τότε δεν πηγαίναμε να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ. Αλλά λέμε εντάχει ε, μέσα. Είμαστε λιγαρκή. Ναι, είμαστε λιγαρκή. Συντάχομαι. Στο σπίτι έχουμε τάκο, θα έχουμε φακή, ε, βρούβες λάδι, όλα τα είχαμε. Mm. Και δύο όρνητε δύο φορέ το χρόνο και άμα σφάξουμε τα γουρούνια. Το, το, το, τα Χριστόγεννα, το Χριστόγεννα. Έτσι α, είναι η α, ζωή. Α, να... δεν, έτσι δεν είναι. Α, α, ήταν αλλιώ η ζωή των ανθρώπων. Δεν ήταν εξαρτημένοι από τι παγκόσμιε αγορέ. Δεν ήταν. ήταν εξαρτημένη από τι παγκόσμιε αγορέ. Εμεί νιώσαμε την, Κρήτη, την κρίση. Α πούμε, λίγο στα παράλια τη πελοπονίσου, Αίγιο Πάτρα που είχαν mm. σταφίδα και εμεί κυρίω στο Ηράκλειο είχαμε εξαγωγή σταφίδας Λόγω δηλαδή τη μεγάλη κρίση περιορίστηκε η εξαγωγή στα, στα φύλλα. Κρίες. Γι' αυτό την κρίση τότε την περάσαμε πιο ομαλά. Διότι είχαμε και εθνικό νόμισμα, κάναμε γρήγορα μια υποτίμηση ελεγχόμενη, μειώθηκαν οι εισαγωγέ, αυξήθηκαν οι εξαγωγέ. Υπήρχε μια ευδηγισία, α πούμε έτσι. Ναι. Και γρήγορα η Ελλάδα ανέκαμψε στην κρίση του 30. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλο το πολιτικό σύστημα στηριζόταν στο βενιζελισμό, ήταν ο κορμό τη πολιτική ζωή ο βενιζελισμό. Η κατάρρευση του Βενιζέλου, η κατάρευση του Βενιζέλισμού συμπαρέσε και το πολιτικό σύστημα πούμε, και οδηγηθήκαμε βέβαια στο τέλο, στη χατορία του μεταξύ, αλλά σήμερα ήρθαμε για ένα άλλο γεγονό, πιο χαρούμενο εδώ. Ε? Ε, το ε, ξυκά, είναι χρήσιμα. η Ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα, οι κριτικέ επαναστάσει, έτσι. Λε, δηλαδή, δηλαδή, βέβαια, οι δηλαδή, καλέ θα... στιγμένε του Βενιζελου χρειάζονται, χρειάζονται. Αρχίσαμε όμω από το μελαγχολικό. Ε, το οποίο είναι πήρας, μάθημα είναι μεγάλο. Είναι μάθημα. Είναι μεγάλο μάθημα. Δηλαδή, μην ξεχνάτε τώρα. όλα όμω επαναλάμβάνεται. Ε, από το... Κύκλι, yeah. ιστορία. Πήγαμε στη δικτωρία του Μεταξά. Yeah. Μετά από τον Γιώργο Παντρέου πήγαμε στη δικτωρία του Στέγματαρχών. Yeah. Yeah. Yeah. Όλα... Έτσι είναι. Ή, κάνει βέβαια ποτέ δεν είναι τα ίδια τα πράγματα. Φαίνεται ότι μοιάζουν. Όπω λένε πολλοί. Yeah, έχει ορισμένα κοινά. ίδια έ... τα προβλήματα, οι λύσει είναι διαφορετικέ, οι εποχέ είναι διαφορετικέ αυτό οι το είχε ναι. Καλά ο Βενιζέλο πριν του τέλου. Στο τέλο έχασε λίγο το ανακλαστικό του. Είναι φυσικό. Έχει, Ποιο κάνεις. το λάθο του Βενιζέλου ήταν. λάθο να κάνει εκλογέ που ζήτησε εκλογέ έτσι. Ναι, ήταν με, λες, αφούς, με, το 20. Το 20. Ναι, ναι. Ήταν από τα λάθη του. Όπω λέει, οι μεγάλοι μαστόροι κάνουν τα μεγάλα λάθη. Ε. Αλλά έλεγε, υπενήχθηκα, έλεγε ότι το μεγαλύτερο λάθο μου, κακομέριδε είναι αυτό που εσεί δεν το κατέχετε. <laughs> Και ποτέ δεν είπε ποιο. Δεν <laughs> το βέλε. <laughs> δε. ε, <το, laughs> μπορεί απλό φορέ ο Αλλά θέλω να σα πω λοιπόν ότι η ένωση τη κρίση με την Ελλάδα, πολλοί με ρωτούν πότε έγινε. <laughs> δεν υπάρχει μια ημερομηνία, α πούμε. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι. Υπογράφηκε. Φτιάξε, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι, δηλαδή αυτό που λέμε ένωση τη κρίτηση με την Ελλάδα είναι μια διαδικασία. Ας δεν μπορούμε να αυτό... ότι, ότι για 100 χρόνια θα υπήρχε ένωση τη κρίτηση με την Ελλάδα, υπήρχε αυτό ή. Όχι, άνευ σημασία είναι αυτό. Άνευ σημασία. Ε, ήταν μια συμφωνία. Άνευ σημασία. Σημασίας, δεν έχει. Άτυπη. Χτύπη, με, χτίστηκαν έτσι φαντασιώσει πάνω σε αυτό το συμβάν. Άνευ σημασία παντελώ. Ότι θα έρθει η οχι ανευ σημασια ειναι αυτο ανευ σημασια ηταν μια συμφωνια ανευ σημασια δεν εχει ατυπη χτιστηκαν ετσι φαντασιωσει πανω σε αυτο το συμβαν ανευ σημασια παντελω θα ερθει η να δεχτεί την κρίτηση σημα... με <laughs> την όχι Αλλά να μην ξεχνάτε λοιπόν ότι Άκου να δεις Ναι Να μην ξεχνάτε ποτέ τι κριτικέ επαναστάσεις Είχαμε στον 19ο αιώνα μόνο Φανταστείτε το 21 Το 33 Το 44 Το 1858 Το 66 Το 78 Το 89 Το 95 95-97 Και βεβαίω μετά τη μεγάλη επανάσταση του Θερήσου που είναι πολύ συμβολική και ουσιαστική. Το, Βενιζερο, την ένωση το 1905, ας πούμε. Και την Ένωση τη Ελλάδα με την Ελλάδα. Όχι, είναι η στιγμή που ο Βενιζέλο, ενώ έχει στρατηγικό του στόχο την Ένωση με την Ελλάδα, ναι. καταλαβαίνει ότι ο σχετισμό των δυνάμεων δεν τον παίρνει ο διεθνή σχετισμός και ο εσωτερικό κλπ. Συγκρούεται με τον πρίγκιπα, τον Γιώργιο, τον αυτό είναι ο κ. Στέρι. Με τον άρμοστη. Ναι, με τον είπατο άρμοστη. Και του λέει, εμεί σε φέραμε. Σαν αραβόνα για την ένωση με την Ελλάδα. Ο αραβώνας ήσουν. Αλλά παρατράβηξε ο αραβόνα και κακοφόρμησε, και καιρό να του δίνει. Ε. <laughs> Αυτό ήταν. <laughs> η... Διακοσμητικό στοιχείο, όμω ήταν εκεί πέρα. Ω, πολύ στα πόδια. Ο... Ε, ε, Αντίβενιζελικό στρατόπεδο. Πολύ. Δεν μην ξεχνά τώρα, επειδή τα λέμε, ότι ο Βενιζέλο δεν ήταν εύκολη η ζωή του. Αν δει τα επιθέσει, δεχόταν και προσωπικέ. Κοιτάζοντα το αρχείο του του Βενιζέλου, βρήκα α πούμε επιστολή του Ελευθερίου Βενιζέλου προ ένα δασκαλογιάννη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω αν είχε καμιά συγγένεια. Το... Όχι με τον Βλάχο. Ε? Ναι, δεν ξέρω αν είχε καμιά συγγένεια. Με... Εντάξει, τώρα πέρασαν και 100 χρόνια, 120 χρόνια Λοιπόν, και απαντά του, λέει αυτό ο πατέρα σου, δηλαδή ο Βλάχο. Αυτό ο, δηλαδή ο, ε, ο Βλάχο, ναι. Όχι ο Βλάχος προ καμία σχέση. Δεν ξέρουμε αν έχει καμιά συγγένεια αυτό. Το λέω ναι. τώρα. Δεν ξέρουμε. Μην, ξέρουμε. Μην ξέρουμε ότι ο Δασκαλογιάννη ήταν η επανάσταση του 1770, ε, αυτό που λε. Ε, ε, ναι. Έτσι. Αυτό τώρα που λέμε είναι το 1901 α, συμβάν, 1903. Α, ωραία, καμία, καμία σχέση. Καμία Μπορεί συγγένεια. να είναι και καμία συγγένεια, δεν ξέρουμε. Να, λοιπόν, έχει. και του λέει ο πατέρα σου δεν πολέμησε τι κριτικέ επαναστάσει. Άρα λοιπόν είστε οικογένεια άκαπνων. Πρόσεξε επίθεση στον αριθμό Βενιζέλο. Το οποίο δεν ισχύει βέβαια. Το γεγονό είναι ότι ο πατέρα Είχε μπενόβγαινε στην, στην παλιά Ελλάδα ε? Είχε δηλαδή παρτίδες με την ελεύθερη Ελλάδα έτσι αθριστικά έκανε, Και έτσι αθρηστικά έκανε Μπορώ να σου πω 27 χρόνια Εκτός Κρήτης ο πατέρας του ε? mm -hmm, ναι. ναι Και ήταν χρονός να απαντά Μην σε τέτοιες επιθέσεις Ακόμα ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ο Μητροπολίτης Κρήτης όπως λέγαμε Ευμένιος αναθεμάτισε τον ελφέροιο Βένιζερν Να το ξέρετε Ναι βεβαίω. Ε, του κάνα και μήνυση το ελευθερίου Βενιζέλου για τη συγκοφατική δησφύμιση και του απάντησε σε αυτή την επιστολή τον πατέρα του yeah. και αυτός ότι είσαι άκαπνη, ότι είσαι ύβρης και έφαγε 15 μέρες φυλακή ο Βενιζέλος για τη συγκοφατική και παρότι το δικαστήριο του είπε ότι είναι εξαγοράσιμη ποινή αυτός την έκτισε την ποινή και πήγε στις φυλακές στη Τσεδίν πεισματάρισε το πείσμα του πήγε στι τα λέω αυτά για να καταλάβετε λοιπόν πως σιγά σιγά γίνεται η Ένωση Κρήτης με την Ελλάδα ήδη λοιπόν το 1905 έχουμε το συμβάν της πλήρους πολιτικής αυτονομίας το 1908 για να το κατέχετε αυτό ήδη ας πούμε αντικαθίσταται το κριτικό συντάγμα με το ελληνικό ε, τα βιβλία με τα ελληνικά ήδη έχουμε δηλαδή τέτοιες δραματικές εξελίξεις δημιουργείται κρητική χωροφυλακή κρητική πολιτοφυλακή με Έλληνες αξιωματικούς δηλαδή, η Ένωση είναι πια. Υπό απλώς τυπικά δεν εντάσσεται η Ελλάδα ή η Κύπρο στην Ελλάδα δηλαδή ακόμα είναι οι σημαίες των μεγάλων δυνάμεων στο Φυρκά και η Τουρκική ναι, ναι. η τυπική επικυριαρχία σου, η ισορροπία των μεγάλων δυνάμεων και λοιπά και φτάνουμε στο 9 δηλαδή το Θέρισο θέλω να σου πω σύντεκνε ότι ήταν ο προάγγελος του δημοκρατικού κινήμας των αξιωματικών του 1909 δηλαδή το μυστικό του 9 βρίχεται στο Θέρισο σε εκεί η μεγάλη στιγμή λοιπόν που οι Έλληνες αξιωματικοί εδώ κάνουν εξέγερση, δημοκρατική επανάσταση ε? yes. και απαιτούν μεταρρυθμίσεις αλλαγές, εξυγχρονισμούς ανανέωση του στρατεύματος, περιορισμό των υπερεξιωσιών του βασιλιά κλπ. λοιπά, των πριγκίπων στο στρατό που κάνανε του θέλανε και αλωνίζανε και η επανάσταση αυτή ε, καλεί τον Ελευθέριο Βενιζαλο, μυστικά στην αρχή του λένε αλλά και πράγματι 28 Δεκεμβρίου του 9 ένα παγωμένο πρωινό ένα μικρό σκάφος του πολεμικού ναυτικού της Ελλάδας αφήνει αποβιβάζει ένα και μοναχικό στο λιμάνι του Πειραιά και το μουσάκι όπως τον ξέρεις τώρα και το σκουφάκι, σκουφάκι. αλλά δεν είπα αμέσω να αναλαμβάνω έβαζε όρους ο Μενιζέλος ή θα δεχθεί την ατζέντα μου την πολιτική ή δεν έρχομαι δεν πήγε δηλαδή, έτσι παρακαλώντας mm. δεν πήγε Τελικά ήρθε βέβαια οριστικά το Σεπτέμβριο, 17 Σεπτεμβρίου του 10, πια, για να αναλάβει στην Ελλάδα τι παραμονέ. Το λέω για να δει. Του λέγανε, το Πρόεδρε, θα πάτε στην Ελλάδα ω ως ως Πρωθυπουργό. Και λέει ο Βενιζέλο, πώ να δει yeah. αυτό που λέμε, η εχεμήθεια δεν πρέπει να βιάζει. Yeah. Ούτε του εσκέφθη, ούτε θα το σκεφτώ ποτέ, ούτε πρόκειται ποτέ ει το μέλλον να το σκεφτώ. Την άλλη μέρα βγαίνει η Ακρόπολη και λέει: Έρχεται! Δηλαδή η διάψωση. Ά, <laughs> ήταν, η διάψωση ήταν η επιβεβαίωση. <laughs> και να σου πω ένα περιστατικό εκεί. Ξέρετε, τώρα εμεί την κριτική και στη φάση. Πραγματικά μεγάλη ήταν ο Ναι. Πολύ μεγάλη ήταν 17 ηγέτες. λοιπόν του Σεπτέμβρη όταν ήταν. Να. να μπει στο Βαπόρι για να έρθει στην Ελλάδα. Μαζίστηκαν στο παλιό λιμάνι. Mm. Τον το λιμάνι, το ανετικό. Ναι. Και εκεί α πούμε, του ξηδούρι, ψαροταβέρνα και έτσι <laughs> Και είχαν στραγάλια, κάνε μια Βάλανε ραγί για να τον αποχαιρετήσουν. Και μαζεύτηκε πολλοί κόσμο. Από <χω> του λένε πρόεδρε, λόγο λόγο. Σηκώνεται ο Βενιζέλο. Και λέει αξιότιμοι συμπολίτε. Έτοιμο να βγάλει λόγο με τον δικό του έτσι, παθιασμένο τρόπο. Ε, και το στόμφο που τον διέκρινε. Ναι, και πέφτει, δεν μπορούσε. Α, σαν ένα εγκεφαλικό, αδερφέ. Δεν μπορεί να βγάλει λέξη. Και κάθεται στην καρέκλα. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Συγγίνησε. Είχε πλήρη συνέστηση το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Είχε δηλαδή αίσθηση ναι. ιστορία, έτσι. Έρχεται λοιπόν στην Αθήνα, σα λέω τώρα μαθήματα για του πολιτικού, του σημερινούς, του αυριανού κλπ. Ο πολιτικό δεν πρέπει να τρέχει άλλη γούρη πίσω από το λαό, να του λέει ότι θέλει να ακούσει. Γιατί δηλαδή, και αυτοί που μα ακούν τώρα θέλουν να είναι που να του λένε ψέματα. Δηλαδή να του λένε ότι θέλουν του αρέσει, ότι είναι ωραίο. Ο πολιτικό είναι στιγμές που πρέπει να έχει τη δύναμη να πάει και κόντρα στο ρεύμα, ε? Πρέπει να την έχει αυτή τη δύναμη όταν ξέρει ότι διακυβεύονται μεγάλα πράγματα. Με την αλήθεια δεν βγαίνει η βουλευτή. Ναι, ε, πώ δεν βγαίνει. Μπορεί να λε την αλήθεια και να είσαι βουλευτή. Εγώ είμαι ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι τουλάχιστον στα μεγάλα ζητήματα λέω πάντα αλήθεια. Λοιπόν, κοίταξε να δει. Άλλο είναι μια μεγάλη αλήθεια να μην την έχει ψυχρή άχαρη από καθέδρα να κάνει τον μεταρρυθμιστή, τον εξχρονιστή. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να τη γιώσει την ψυχή του λαού. Υπάρχει μια μεγάλη ιδέα, πρέπει να βρει τον τρόπο και ο Βενιζέλο τον είχε τον τρόπο να την μεταβολήσει. Έτσι, όπω κεντρίζουμε στην Κρήτη, Καλώς. να τη μεταβολήσει στο συναισθηματικό, ψυχολογικό, βιωματικό υπόβαθρο του λαού, να την κάνει δική του. Ε? Αλλιώ φαίνεται εξυγχρονιστό κρύο. Ναι, αυτή είναι η διαφορά ενό εξυγχρονιστή κρύου από ένα πραγματικό επαναστάτη μεταρρυθμιστή που πρέπει να αγγίξει την ψυχή του λαού. Αλλιώ οι ιδέε είναι στήρε. Και δημαγωγία λέγεται. Ναι. Δηλαδή. Αυτό είναι η διαφορά μα. Αλλά είναι στιγμέ που πρέπει να πας και κόντρα στο λαϊκό αίσθημα. Θα σα δώσω το παράδειγμα. Ναι. Καλό λοιπόν, το βενιζέρω το 10. Αυτό κάνει κάποιε βολεύσει, ήταν πατριώτη μα, ο Κωνσταντίνος Ελευθερουδάκης. αυτό που έχει τώρα που βλέπει ελευθερουδάκη. Τα πούτε τα παιδιά του έχουν εξεγάσει ότι είναι κριτική. Εκτώσει. Ναι, εκτό. Οι, mm. οι κόρε του καλή τη ώρα είναι τι ξέρω κιόλα. Έτι συνεργάζομαι. Ήταν λοιπόν πατριώτη μα, πατριώτη αυτό. Και του λέει, Θα σου φέρω επειδή μου του Έλληνε διανόμου ήταν τότε η Ένωση Κοινωνιολόγων. Α πούμε οι αριστεροί διανόμοι τη εποχή, αριστεροί εντό αγωγικών, δηλαδή να, ναι. τηρουμένων των αναλογιών. Όλοι. Να μιλήσει μαζί του, να επικοινωνήσει, να δούμε τι θα πούνε αυτοί και ξέρω εγώ. Και μαζεύονται σε έναν χώρο, του κερνάνε α πούμε, πίνουν έτσι ρακέ, α πούμε, τους του εκθέτει ο Βενιζέλο στην ατζέντα του. Άρχισε οι διαμαρτυρία. Τι είναι αυτά εδώ. Περιμένει λοιπόν ότι θα έρθει ο Βενζέλο και με τη Ρωμαφέα θα διώξει το Βασιλιά μέσο, θα κάνει, θα δείξει και λέει ο Ανδρέας, ο Καρκαβίτσας Η γέ τη που μα φέρεται να, να σου πετύχει. Με τέτοιου γέτε βαδίζουμε στην καταστροφή. Και φεύγει από τη... ο Ανδρέας, ο ο πείτε, τι. Ο Αντρέ Χου Καρκαβίτη. Φεύγει από τη συνέλεση Ακολουθεί μετά η γνωστή ομιλία του Βενζέλου στο Σύνταγμα, έλεγε. Είναι μια μεγάλη στιγμή με το αναθετορικό σύνταγμα και το Έτσι, σύνταγμα. συνταγματικό. Ε? Προσπαθούμε. Είναι ο Βενιζέλο πάνω στη Μεγάλη Βρετάνια, στο μπαλκόνι. Mm -hmm. Αυτό φοβερό. Από κάτω ο λαό να φωνάζει συνέχεια. Συντακτική, συντακτική. συνταχτική, Συντακτική συνέλευση. συνέλευση. Συντακτική συνέλευση. Συντακτική βουλή. Βουλή εννοώ. Ναι. ναι. Ο Βενιζέλο αφήνει αυτό το λίγο και μετά λέει Αναθεωρητική. Ξανά. Συντάκτηκε ο λαό από κάτω έτσι. Αν ήταν ο Γιώργο Παπανδρέω. Θα έλεγε, είμαστε και με τη συντακτική, είμαστε και με την αναθεωρητική. <χεχε> ο ο Γέρο. Ο γέρος, mm. Ναι, γιατί το έχει πει αυτό. Mm. Είμαστε με την λαοκρατία, είμαστε και με τη βασιλεία. <χεχε> ο Βενιζέλο όμω λέει αναθεωρητική. Πρόσεξε. <χε> τη ζήγησε, θα τα Τη ζήγησε. Mm. Συντακτική φωνάζει ο λαό, αναθεωρητική ο Βενιζέλο. Να πάλε την πλατεία, ε! Πρώτη, μιλάμε για πάθο, ε! Ο λαό όλο, ο... μια φωνή συντακτική εναντίον του ηγέτη. Να τον καπελώσει Ο Βενιζέλος αναθεωρητική Συνταχτική αναθεωρητική Μια στιγμή νευριάζει ο Βενιζέλος Τυπάει το βήμα και λέει Ήπων αναθεωρητική <laughs> Πω, Και πέφτει η σιγή κάτω Επιβλητικότητα ε. Ούτε ένα δεν είπε λέξη <laughs> Και λέει είναι πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία Της πολιτικής Που ένας εχρίστη για Δια της σιγής Όχι δια τη βοήσης Πολιά. Είναι η μοναδική στιγμή στην ιστορία. Ε? Ωραίο. Αυτό είναι συγκλονιστικό, γιατί ο Βενιζέλος ζυγίζει τα πράγματα. Και σου λέει ένα θέμα του, αν διώξω τώρα τον βασιλιά, έχει τα τάδες στηρίγματα, ε, θα βάλω σ γρήγορα στις υποψίες στις κεντρικές δυνάμεις, Γερμανία, Αυστρία, Αυστροουγγαρία κλπ. Ο Βενιζέλος κρατά γραμμία ανα, α, ας πούμε αναμονής, γιατί. Γιατί έχει μπροστά του του Βαλκανικούς πολέμους, το μυαλό του είναι εκεί. Πώ γρήγορα θα πανεξοπλίσει το στρατό, πώ θα φέρει σύνταγμα, πώ θα κάνει εξυγχρονισμού. Θέλει λοιπόν τη στη δυνατή συνένεση. Ε, το καταλαβαίνουμε. Αφίως. Όχι ότι είχε καμιά αυταπάτη, άλλωστε είχε συγκρουριστεί ο ίδιο με τον Βασιλιά. Από το θέρησο, γι' αυτό ο Βασιλιά τον έφερε με ξηνίδα και με μίσο. Ε? Άλλο Βενιζέλο ήταν μεγάλο. Η γραμμή του ήταν ντουφέκι και παζάρι έλεγε πάντα. Ε. Υρωτικό. ήξερε να διαβάζει του σχετισμού των δυνάμεων, διπλωμάτη. Και σου λέει, όχι τώρα χρειάζομαι τη μέγιστη δυνατή συνένεση. Και πάω τώρα στο γεγονό το σημαντικό αδερφέ συνδεκνέ <laughs> και μπράβο στον σταθμό σας που δίνει αυτή τη δύσκολη μάχη και χωρίς την τυπική άδεια αλλά του δίνουμε εμεί άδεια να έχουμε από τη σημαία <laughs> έχετε την άδεια τη σημαίας της Κρήτης α πούμε <laughs> λοιπόν ε, είμαστε τώρα αδερφέ στο 12 του 1912 <clears throat> και πριν και το Μάρτικαν κάνουν εκλογέ. Στην Κρήτη βγάζουν, αν δεν κάνω λάθο, 26 βουλευτέ ο Βενιζέλο, 26 ο Μιχελάκη, 17 ο Κούντωρος, Δεν θυμάμαι τα νούμερα ακριβώ. Ο Μανούσος ο Κούντορο τώρα, Σφαγιανία. Αυτή ήταν η του Βενιζέλου, φανατική. Προσωπικά, μην φαντάζει yeah. τίποτα ιδεολογικά, α πούμε. Ε, λοιπόν, ο Βενιζέλο, πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Ε? Και σκέφτονται να προβοκάρουν τον Βενιζέλο. Και. Αντιπροπία τη κριτική συνέλευση, τη κριτική βουλή τη Κριτική λοιπόν. ναι. <coughs> στέλετε στην Αθήνα. Ο πρωτοβόρη τη Κρινική Πολιτεία. Ναι, ήταν ο Βενζέλος. Ναι. Αλλά είχε έρθει ήδη. Ήταν πλέον προτιπτώ της Ελλάδα. Τελλάδα. Σε Ελλάδα, το 12. Είμαστε το 12. Το 12. Έχει μεσολαβή στο 10. οι μεγάλε μεταφμήσει, έτσι όλα αυτά. Ο χρονισμό του μεγάλο. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο 1912 την άνοιξη και στέλνουνε τους Κρήτες βουλευτές ο Βενιζέλος είναι σε τραγικό αδίέξοδο πάντο προβοκάρουνε δηλαδή εάν τους δεχτεί τους συμπατριότητες τους βουλευτές που αυτός του φέτη και παζάρι τους έκανε έτσι είναι βέβαια έχει προεδοποιηθεί από όλε μεγάλες δυνάμεις ότι η Ελλάδα μένει παντελώ ακάλυπτη διπλωματικά και επομένως χειρίσσεται πόλεμος μονομερής με τους Τούρκους Πρωτού η χώρα να είναι έτοιμη, δηλαδή, νέο, νέα μονομερή ρήξη. Νέο 1897 που μα οδήγησε στην καταστροφή και στη χρεοκοπία. Και λέει: Δια τη σπουδή θα θυσιάσουμε τα κεχτημένα, λέει ο Βενιζέλο. Δύσκολη θέση. Και λέει: Όχι! Απαγορεύει την είσοδο των κριτών βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο που θα ήταν υποτίθεται η de facto ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Μαζεύεται στο σύνταγμα η αντίπανη του Βενιζέλου. Πέτρες, νεράτζια στην Βουλή, προδότη, προδότη, και εγώ όταν το Σύνταγμα. τέτοιε εικόνε, <Κι> α πούμε. Λοιπόν, ο βενζέλος πείσμα και τους λέει: Προσέξτε, ρε λέει. Το κριτικό ζήτημα δεν είναι μεμονωμένο. Θα λυθεί δια του ανατολικού ζητήματος δια του μεγάλου ευρωπαϊκού ζητήματος Δηλαδή τη γυάλινη Οθωμανική Αυτοκρατορίας <Κι> Ο Βενιζέλο δεν του είπε σε κανένα, ούτε στο υπουργικό του συμβούλιο. Δεν είπε την ίδια ώρα έκανε μυστικέ διαπραγματεύσει με του Σέρβου. Έτσι στην πολιτική παίζει ε. καταλητικό ρόλο. Σήμερα δεν προλαβαίνει να σκεφτεί, το έχουν γράψει 300 Twitter, να πούμε, και Facebook και γίνεται με τα κανάλια. Ερωές, ναι, και ναι, πολύ και δεν μπορεί ούτε να σκεφτεί, δηλαδή ούτε μια σκέψη. Λοιπόν, ο Βενιζέλο έκανε μυστικέ διαπραγματεύσει και με τι μεγάλε δυνάμει και με του Σέρβου, ήθελε να εξασφαλίσει του Σέρβου και με του Ρουμάνου. Και του Βουλγάρου τότε ακόμα. Ήξερε ότι οι Βούλγαροι. Τα Βεβαίω θέλανε να μπουν στη, στη Θράκη και στην Θεσσαλονίκη, αλλά σου λέει έστω και ένα προσωρινό σύμμαχο να Μετράει η τα βόρεια σύνορα. Και τους Ρουμάνους συνεχιζόταν ο Ιταλο-Τουρκικός πόλεμο, ναι. μόλι είχε τελειώσει, α πούμε κλπ. Και, και έκανε τη μεγάλη Βαλκανική συμμαχία. Δεν μπορείτε να περιμένετε λίγο ρε, τους χωρίς να του λέει χωρί να του πει. Σκέψε ότι τότε και από το κόμμα του έχασε δύο μεγάλε ηγετικέ προσωπικότητε. Επειδή έδιωξε του κρίτες βουλευτέ, του απαγόρευσε την είσοδο και του ξέρει τι, τι ψυχή πρέπει να έχει να το κάνει αυτό, ε, δεν αντέχεται. Ε, τε, αντέχεται Τεράστια είμαι... προσωπικότητα, μεγάλο ηγέτη ε, ναι, μεγάλη κλίμακα. Και ο Δημητρακόπουλο από το κόμμα των Φιλελευθέρων, μια μεγάλη μορφή και ωραία πουλη, φύγανε από το κόμμα. Είπανε μετά την προδοσία αυτή, εγκαταλείπουμε το κόμμα των Φιλελευθέρων. Ε, του λέει ο Βενιτζέλο: Μπορείτε να περιμένετε, του είπε τι συμβαίνει, ούτε καν δεν άνοιξε το στόμα του στο βασιλιά τον Γιώργιο δεν είχε σκολωθεί ακόμα του είπε το μυστικό περί, έτσι, περί αλλιώς και λοιπά απόξω του είχε εμπιστοσύνη διότι η, ο γιος του είχε πατρευτεί τη Σοφία την αδερφή του Κάιζερ και όλα πηγαίνουν στους Γερμανού και στην Αυστρογκαρία και του λέει τότε ο Γιώργιος τι πας να κάνει ρε παιδί μου αφού ε, οι Αυστριακοί θέλουν τη Θεσσαλονίκη που του πάει το μυαλό στη Θεσσαλονίκη κλπ του λέει αν τη θέλω να, έρθω, να την πάρουν από το τότε λέει, την πάρω εγώ και βλέπουμε και λοιπόν ενώ γίνει τη φασαρία τώρα τέτοιες μέρες 1η Οκτωβρίου του 12 αδερφέ από του βήματος τη Βουλής 1η Οκτωβρίου ο Βενιζέλος λέει από τούτης από ταύτης της στιγμής η Κρήτη αποτελεί απο τουτη απο μέρο στιγμη η κρητη αποτελει επικράτειας διότι τα τέσσερα έθνη των Βαλκανιών ενώθηκαν για να απελευθερώσουν του ομόαθνεί του από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, είχε ετοιμάσει την τετραμερή Βαλκανική Συμμαχία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, αδερφέ, για σήμερα. Κάθε κίνηση που κάνουμε πρέπει να έχει συμμαχίε, εφεδρίες, να υπολογίζει το σχετισμό των δυνάμεων, τα όρια που έχει. Δεν είναι άντε, μπου, μπα, μπου. Yeah. Αυτό το πράγμα οδηγεί σε καταστροφή. Είναι ένα μεγάλο, λοιπόν, βενιζελικό μάθημα. Και είμαστε στη στιγμή, λοιπόν, του 12. Ε, δεν είναι. Που δεν πήρε το μήνυμα κανένα πολιτικό μετά την μεταπολίτευση Εκεί έκαναν ε, ε, μισοπήρα Ηγέτης, ηγέτης. Ε, Ναι, ναι. εντάξει Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα Στη Μεταπολίτευση είχε δύο προσωπικότητες σημαντικές Τον Κωνσταντίνο Καραμαλί το... Άλλου τύπου, δεν ήταν ευελιζελικής κοπής Και είχε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, Που ήταν επίσης έτσι, μεγάλη ηγετική προσωπικότητα Αλλά όπω έχω πει Πρόσεξα να είστε διαφορά. Διαφορετικέ βένι... προσωπικότητε, βέβαια. Έχει... Από το Βενιζέλο, ο... οι δυο του. Ναι, και α πούμε. Και ο το Ανδρέα θα έλεγε κανεί ότι έχει κάτι από την παράδοση του Βενιζέλο. Έτσι, δεν είναι. Ήταν διαφορετικέ προσωπικότητε. Πρόσεξα να σου εξηγήσω. Μπαλκονάτο ο ένα. Ναι, και, να σου εξηγήσω. Ποιο σοβαρή ο... προσωπικότητα. Μην είχα πει όταν είναι νέο. Σοβαρό ναι. Αυτή την παρατήρηση την κάνει νέο. Ναι. Είπα ο... και τότε τσακώθηκαν οι πασοξίδε. Αλλά το Ανδρέα το άρεσε, το... το θυμήθηκε 20 χρόνια μετά για να μου το πει είπα ότι ο Ελευθέριος Βενιζέλος το κρασί το άδεινε στο λαό να τον μεθύσει δηλαδή με το εθνικό απελευθερωτικό το δημοκρατικό, το επαναστατικό αλλά ο ίδιος δεν το άγγιζε, δεν έπινε ο Ανδρέας λέω το πιωτό που δίνει στο λαό το πίνει και ο ίδιος, δηλαδή μεθάει και ο ίδιος ναι, ναι. Δεν ξέρω με ναι, ναι, ναι. δηλαδή ήθελα να δείξω ότι είναι διαφορετική η σχέση λαού ηγέτη ε, στον Βενιζέλο από τον Ελευθέριο από τον ναι, Ανδρέα Παπανδρέου έχουμε αυτή τη διαφορά. Είμαστε λοιπόν σε αυτή τη στιγμή, αδερφέ, όπου πρώτη δεκάτου η Κρήτη τυπικά, τυπικά όμως, με άτυπα, ενώνονται με την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που είχε συμβεί ήδη ήταν σαν μια κυλιόμενη έτσι. Μια χιλιόμενη. Εκείνη τη στιγμή, de facto, επιτυχάνεται η ένωση τη Κρήτη με την Ελλάδα. Αλλά όμω θα χρειαστεί πολύ διάστημα ακόμα, άλλο ένα χρόνο, για να υλοποιηθεί νομίμω με βάση τις συνθήκε του δηλαδή, η Βέννη Ζέλο. Ήταν μεγάλο παίχτη. Ήθελε κάθε τι να το παίζει στον διεθνή Είχε στηρίγματα τα ευρωπαϊκά. Ε, βέβαια είχε. Έκανε μια, ένα υπολογισμό ο Βένιζελο. Και αυτό είναι το μεγάλο μάθημα για σήμερα. Εγώ είμαι ένα θαλασσινό έθνο. Ποιο θα μου συμπαρασταθεί, τα θαλασσινά έθνη. Ε? Και αυτά ήταν η Αγγλία, η Γαλλία και οι Αμερικάνοι τότε. Οι κεντρικέ δυνάμει πήγαν με τη Βουλγαρία, ήταν οι άλλοι. Άλλε συβλέσει των κεντρικών δυνάμων, ε. φέλε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στη... Έκανε λοιπόν ένα πέρα. έξυπνο υπολογισμό του σχεδισμού των το δυνάμεων Βενιζέλος αλλά μέτρα είχε το χρόνο το πότε θα τσακωθεί με τι κεντρικέ δυνάμει. Ζήλιζε τα πράγματα διαρκώ. Ε. Δεν πήγε αν δεν μπορεί να βγει. Πολύ υπομονή, υπομονή. Θέλει πολύ μεγάλη υπομονή, δηλαδή δημιουργική αναμονή. Ακριβώς. Για το πότε θα ξεκινήσει και αν είναι στιγμή τι ρήξει. Αλλιώ. Ο καθένα που είναι αγανακτισμένο, πρέπει πολιτικό. Και αν άλλο. αρέσει στου κριτικού να του λες ψέματα να του Άντε, παιδιά, yeah. Αυτό του ευθοπαλικαρισμό να πούμε. Τι Και αρέσει μετά στην τραγωδία, πούμε, Γιατί πόσε φορέ πήγαμε στην τραγωδία, έτσι όπω βέβαια το 20 μετά το 20, 22. Το 22 ου... στη Μικρασία. Έτσι. Δε, δε, νε, νε, αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Τώρα συνέβησαν κι άλλα, επειδή μετάχουμε το δεύτερο βαλκανικό πόλεμο, ε, εκεί όμως δενvartheta οι Avengers το τετρά είναι ο Oguntu, το, το 22. Ναι, ας πάμε πρώτα λίγο στο άλλο συμβάν για να στους βαλκανικούς πολέμους δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Ε, στο δεύτερο πόλεμο γιατί ακολούθησε μετά όλοι τον βουλγαρικό κόμμα. Yeah, yeah. Μην ταινάσω, ότι οι βουλγαροί θέλουν πάντα να μπουν στο Εθρονίκ. Θεσσαλονίκη, yeah. Θράκη και λοιπά. βλέπεις το yeah. λιμάνι yeah. της Θεσσαλονίκη, είχαν βλέψει από τότε. Yeah, yeah. Yeah. Και οι Σέρβοι, αλλά οι Σέρβοι το διαπραγματευόταν. Μην έχετε αυταπάτητα δηλαδή yeah. το Σεύρο. Okay. Yeah. Μην ξεχνάτε γιατί βιάστηκα να πω την ένωση οι 26 μέρε μετά, δηλαδή μετά την τυπική ανακήρυξη το 12 Οκτωβρίου, 26 του Αγίου Δημητρίου το πρωί, θέλω να συγκρατήσουμε αυτή τη στιγμή ο ελευθέρω Βενιζέλο. Στέλνει τηλεγράφημα στον Κωνσταντίνο, ο οποίο πήγαινε για το μοναστήρι πάνω, είχε πάει προ τα Σκόπια, ανέβαινε, και του λέει ο Ολοταχό το προ τα πίσω. Το μοναστήρι εννοεί στο Μπίτολα, Ναι. Πάνω, στη Μακεδονία. Στο πάνω, Σκόπια. Στο ε, Μπίτολα. Ο Ολοταχό πίσω θα καταλάβει στη Θεσσαλονίκη. Σε καθιστό προσωπικό υπεύθυνο για οποιαδήποτε αργοπορία. τι Θεσσαλονίκη. Φυσικά αυτό, επειδή ακολουθούσε τη γραμμή την Αυστρογερμανική κλπ. Έκανε τάχα από εκεί και άφηνε τη Θεσσαλονίκη να. Δεν, έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πράγματι ήθελα να ακούσουν εδώ οι κριτικοί που μα ακούν απόψε. Και στα Χανιά μας ακούν και στρατιμή. Ναι, μα ακούν, ε. Ο Χανιά FM. Ναι, μας λοιπόν, χανήνε, να άντε, να Την αγάπη μου σε όλου του συμπατριώτε μα. Κάποτε υπήρχαν κριτικοί πολύ γενναίοι, με μεγάλη ψυχή. Και τώρα πρέπει να την ξαναβρούμε την ψυχή μα. Και τώρα έχει, αλλά μειοδε... μειοδε... ώρα το πρωί σηκώθηκαν 5,5 ώρα το πρωί. Ετοιμάστηκαν. Μέχρι και τι πότε γιελλι σαν εκείνο το πρωί. στη Βάνη. 7,5 ώρα το πρωί, από τη συνοικία Μπετσιναρ Ραξέδε, που λέει θα σε ξανάρω στο Μπαξέδε. Παρά σου φιλτισάνη τα τραγού. Και τι κουδιάσει τη Καφενέδε. 7,5 ώρα το πρωί, παιδιά, το πρώτο ανεξάρτητο Τάγμα Κρητών περνά μέσα στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. 7,5 ώρα ακριβώ, τζάστ. Τι 5,5 ώρα ήταν, έτσι περάσανε μέσα. Με επικεφαλή τον Γεώργιο Κολοκοτρόνη, ο οποίο τιμητικά ο εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρόνη ήθελε να είναι και είχε πάντα δεσμού με την Κρήτη, μεγάλου δεσμού. Είχε κατέβει και στον πόλεμο τον Έλληνα του, το, του 97, είχε κατέβει σε επαναστάσει. Είχε στενού δεσμού ο Γεώργιο Κολοκοτρόνη Ταγματάρχη με την Κρήτη. Ήταν επικεφαλή. Και σε αυτή τη μονάδα βέβαια ήταν και ο παππού μου, ο αδερφό Δαλήτρια Γειαλιά μου, ο στρατηγό Ιωάννη Αλεξάκη. Και γυρίζει και του λέει του Αλεξάκη. Μόρι Ιωάννη, θυμάσαι Μωρέ που σου λέγα ότι εμεί οι κριτικοί, είπε τον εαυτό του κριτικό, Εμεί οι κριτικοί θα πούμε πρώτη στη Θεσσαλονίκη. νάτα μου πούμε ωραία. Και πράγματι πήγανε πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Όπω και μετά βέβαια άλλο, προσέξτε, επειδή πολλοί που κάνουν είναι ιστορικοί. Περδεύουν το ανεξάρτητο τάγμα κριτών με το εθελοντικό τάγμα κριτών υπό το μανουσάκι. Άλλο το ένα, άλλο το ναι. άλλο. Δεν ξέρω αν καταλάβετε. Ναι, ναι. Γιατί ακόμα δεν είχαμε τυπική ένωση με την Ελλάδα. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα ήταν τάγμα κριτών και ανέργων. Είχαν τελειώσει πολύ σχολή Βελκίνα, ναι, πούμε, ναι, ναι. αυτό ο παππού μου, ο Αλεξάκης κλπ. Ναι. Και αρχίζει μετά η προέλαση βέβαια, όλες τις όλε τι πόλει. Στη μάχη του Λαχανά απ' έξω, Καθώς καθώ προς προ το ύψο μα 1378, σκοτώθηκε ο Γιώργο Κολοκοτρώνης Εκεί θέλω μια ιστορία να σα την πω, ναι. για να την κατέχετε διότι είναι συμβολική και ουσιαστική για σήμερα είναι ένα αναθεματισμένο ύψωμα περιοχή Αρβανίτσας αν δεν κάνω λάθος Αριβανίτσας ένα ύψωμα μετά το Λαχανά ένα ύψωμα 1378 δύσκολο ύψωμα τη μια το καταλαμβάνουν οι Βούλγαροι την άλλη εμείς τη μια εμείς την άλλη Βουλγαρία. Ένα αγώνα ποιος θα καταλάβει το Derby, ύψωμα Derby. γιατί ήτανε ύψωμα που έλεγχες όλο τον κάμπο ε? Το σερών και πάνω όλο. Ήταν κρίσιμο, καθοριστικό ύψομα. Φτάσανε στο σημείο για να καταλάβετε, για να μην τελειώσουν τα πυρομαχικά του, να παλεύουν με πέτρε. Πετροπόλεμο ένα στον άλλο. Γιατί είχαν τελειώσει τα πυρομαχικά. Εφοδιασμός δεν υπήρχε. Εφοδιασμός δεν υπήρχε. Τι μια νύχτα, ο ένα την άλλη, ο άλλο μια νύχτα όμω. Οι Έλληνε λένε την πατήσαμε. Πρέπει να ανεφοδιαστούμε, έχουμε σπάσει γραμμέ ανεφοδιασμού, πρέπει να υποχωρήσουμε. Γιατί αλλιώ θα χάνουμε όλοι. Και οι την ίδια βραδιά κάνουν την ίδια σκέψη. Να σηκωθούμε, να φύγουμε, να ξαναβρούμε τι γραμμέ ανεφοδιασμού. Αζόρεται οι Έλληνε να μα φάξουν όλου. Και ξαφνικά, αδερφέ, το ύψο μα 1378 έμεινε παντελώ ακάλυπτο. Ούτε ο ένα ήταν πάνω, ούτε ο άλλο. Δηλαδή ήταν η φάρσα του. Και όμω στην τελευταία. Καταλαμένω Στην παραμονή. Ναι, αυτό έχει σημασία σήμερα. Πώ μπορεί να την πάρει κανεί. Και όλοι να χάσουμε στο τέλο. Γιατί το χάσαν και και οι Έλληνε, ε αυτό το λέω μεταφορικά. Ναι, σου λέει ο άλλο, Μα εγώ με συγχωρεί. Ο άλλο λέει είναι Δημοκρατία. Ο άλλο παζώ, ξέρω εγώ κλπ. Πολλέ φορέ στην ιστορία των λαών θαυόμαστε επί των κοινών ερηπίων. Ε? <laughs> και αυτό <laughs> πρέπει Σωστόν να πω. <laughs> Δεν είναι ότι αυτό που κερδίζει εγώ το χάνει εσύ καλό. ή αυτό που χάνει το κερδίζει εγώ. Καλό, καλό. Καμιά φορά το παιχνίδι μα παίρνει ο διάβολο όλου. Ε? <laughs> Εκεί λοιπόν πέρασε, πέρασε. πέρασε η σφαίρα του κερδιζω εγω του Αλεξάκη. Του... Ήταν ο τελευταίο Έλληνα αξιωματικό επιζών. Πέρασε η σφαιρα το στηθο του αλεξακη ηταν ο τελευταιο ελληνα αξιωματικο επιζων περασε η σφαιρα Τρίπησε τα πνευμόνια του στην άκρη, αλλά δεν το ξέρει στην καριέρα. Στην άκρη, έπεσε μόνο το Περικάρτιο. Uh -huh. Και παίζησε με τα μεγάλες ο στρατηγό του Αλεξάνδρου, παίζησε από του έξω ποτάμου του οροπεδίου Λαστήγο. Ε? Ναι, είναι, είμαστε ίδιοι Σόι. Και έτσι είπαμε, κρόσταξα αυτέ τι αφηγήσει για να καταλάβετε τι είναι αυτές οι αφηγήσει. Ο άλλο μου παππού, ο Δημήτρης Δημήτρη, ναι. από τη μάνα ήταν αυτός, ναι, ναι, ναι. Ε, λοιπόν, να μου ήταν αυτό ο άλλο. Λοιπόν, άκουγα αντίστοιχα, ο άλλο μου ο καπετάν Δημήτρη, ο Βρακά. Υπότιτλοι Authorwave του κ.ο.κ. Άκου να δει τώρα να, να καταλάβετε για τι χρόνια μιλάμε. Ήταν φαντάρο από το 10 μέχρι το 23 με την, μετά την καταστροφή, την ανταλλαγή που έγινε κλπ. Κατή... Φαντάρο. Ακολούθησε το Βενιζέλο σαν το Σκύλο, από το 10 κοφέλι. Σαν τον Ναι, από πίσω. <laughs> το Βενιζέλο τη Θεσσαλονίκη, στα πάντα σε όλα, τι τραγωδίε κλπ. Και πρόφτυξαν ο Βενιζέλος πράγματα που είναι μυστικά μεγάλα γιατί δεν γιατί δεν μας είναι να τα πούμε. Πρωτού πάει το ελληνικό απόσπασμα στη Σμύρνη το 19 ο Βενιζέλος μυστικά είχε στείλει ομάδα Κρητών φαντάρων ως πολίτες οι οποίοι περάσαν πίσω από τις γραμμές του Κεμάλ. Το καταλαβαίνεις. Mm. Δηλαδή ως κατάσκοποι πούμε Έλληνες πούμε και έτσι όταν έπεσε το μέτωπο, όταν η Ελλάδα συντρίφθηκε, διότι είναι ένα χρήσιμο μάθημα και αυτό μεγάλο, είπε πώ έγινε, τι έγινε ναι. κλπ. Είναι μεγάλο μάθημα για αυτού που νομίζουν ότι στην πολιτική δεν θα είναι ο λιονταρισμό και ο άντε και βουρ και δό του. Πέλη... Και, ντύχυν, και μυαλό, μυαλό και ουσία. Η τύχη παίζει καταλητικό ρόλο. Η συγκυρία και η τύχη. Δηλαδή, όταν ο Βενιζέλο του είπε, ο Ήλσον, ο πρόεδρο των ΗΠΑ και ο Λόιτζορτζ, μπορεί να καταλάβει στη Σμύρνη. Ο Βενιζέρος σκεπτόμενος ότι αν πει όχι θα πάνε οι Ιταλοί οι οποίοι διεκδικούσαν την περιοχή τη Μικράς Ασίας, Τα παράλια. Mm. Ε? Όπω όχι τα Δωδεκάνησαν. Δεν τα πελευθώσαμε το 12. Σόντα Ναι. Λοιπόν λέει ναι. Έχεις. Έχω μια μεραρχία. Και πάει. Ο Βενιζέλο. το μυαλό του από την αρχή το έχει στην κρασία σου. Όλη αυτή την περιπέτεια. Διότι ήξερε. Αφού απογοητεύτηκε από του Νέο στην αρχή είχε αυταπάτησε του Νέο ο Βενιζέλο. Ότι θα είναι ένα μεταρρυθμιστικό, αλλά βγήκε πολύ εθνικιστικό. Και λέει, σου λέει: Αυτοί θα διώξουν, θα ξεριζώσουν τον πληθυσμό από τη Μικρά Ασία οι Τούρκοι. Yeah. Έβλεπε το ανερχόμενο εθνικιστικό κίνημα, α πούμε, γιατί πρέπει να το ξέρει ο όσο είχαμε οθωμανική αυτοκρατορία, οι Έλληνε μεγαλούργησαν. Ε? <laughs> είναι αυτή η αντίφαση yeah. τη ιστορία. Yeah. Μεγαλούργησαν. Και στα πλούτη και στο ρόλο και στην εξουσία. Έπαιξαν, ήταν καταλήτη μέσα στην Οθωμανική κρατήρα. Ό,τι θέλανε να έκαναν μεταξύ μα. Λοιπόν, και σου λέει: Εδώ θα του φάξουν όλου. Και ήθελε ο Βενιζέλος να έχει ένα προγεφύρωμα στη Μικράσια, ώστε να διαπραγματευτεί και βλέποντα και κάνοντα. Δεν είχε το μυαλό του να πάει στην Άγκυρα. Πρόσεξε. Δεν είχε το μυαλό του. Μετά γίνεται η ανατροπή. Κάνει τι εκλογέ ο Βενιζέλος τι χάνει λέει, Αυτό που λέγαμε. Δηλαδή, ο θριαμβευτή. Γι' αυτό επιστρέφω αυτό που είπε πριν. Mm -hmm. Ο θριαμβευτή που διπλασίασε την Ελλάδα, πήγαν την Ελλάδα των Δύο Υπήρων, το δύο υπήρων και των Πέντε Θαλασσών, έχασε τι εκλογέ. Και βγήκε ο Βασιλιά. Ο οποίο είχε πει: δηλαδή, επιστροφή, να σταματήσει ο χρόνο. Και όταν βγήκε στην εξουσία, έκανε το τελώ αντίθετο. Να γυρίσουμε τα παιδιά από πίσω. Ναι, ναι, έλεγε ναι. έτσι. Έλεγε, α πούμε, ο Βενιζέλο διπλασίασε την Ελλάδα. Αλλά Έλληνα αγρότη διπλασίασε το δικό σου χωράφι, έφερε το παιδί σου πίσω και κέρδισε τι εκλογέ. Γιατί είπαμε ότι ο Λαός θέλει να του λέει ψέματα Ακριβώς. Λοιπόν Και τι συνέβη μετά αυτοί Ξεκινήσανε λοιπόν τυχολιοκτικά και πήγαν στα βάθη της Ασίας Χωρίς γραμμές ανεφοδιασμού Και δεν πήραν και χαμπάρι Ότι μεταβλήθηκε όπως πολύ σωστά είπες Η συγκυρία ε? Αλλάξανε τα δεδομένα Ποια ήταν τα δεδομένα Πρώτον Ανεφοδιασμός Και αυτό αλλά ό και μάλλον Απαιδείχθηκε ότι είχε δυναμική, φοβερή επαναστατική δυναμική του κύμα. Στην, το εθνικιστικό κύμα, δηλαδή το είχαμε υποτιμήσει. Ας πούμε. Ένα αυτό. Δύο. Έπαιζε το γηπεδοδού του και είχε ε, ναι. δυνάμει. δυνάμιση. Ακριβώ. Ύστερα, οι Πολσεβίκε πήγανε με τον Κεμάλ για λόγου δικού του, α πούμε. Γιατί πήγανε με τον Κεμάλ, διότι οι Πολσεβίκε είχαν το ίδιο πρόβλημα. Η Ρωσία είχε το πρόβλημα στι γραμμέ με το μουσουλμανικό στοιχείο. Το Ισλάμ κλπ. στο Νότο. Ε. Και το σου έβλεπε τον Κεμάλ, πάει να το ξαφανίσει. Το θρησκευτικό συνέστημα. Ναι, ναι. το θρησκευτικό συνέστημα. Και πήγαν λοιπόν οι Μπολσεβίκοι με τον Κεμάλ. Πήγανε με τον Κεμάλ, γιατί ήταν ότι οι Αγγλογάλοι ήταν στην αρχή με του Έλληνε. Στην αρχή, γι' αυτό πήγανε. Αλλά σιγά σιγά η Γαλλία χάνει τι εκλογέ ο Κλεμασό, ε, δηλαδή ο πρόεδρο στην Γαλλία, πρωθυπουργό στην Γαλλία. Οι άλλοι που βγήκαν αλλάζουν τόνο, το αγυρίζανε σιγά σιγά, σιγά το βιολίο, όχι από την αρχή. Αλλά και οι Εγκλέζοι όταν ήταν, είδαν ότι οι Γάλλοι τη στροφή. Επειδή το μυαλό του σου λέει: Εδώ πάει να νικήσω και μάλλον. Κυρίες, Είναι τα πετρέλαια του Κυρκού, πάλι τα πετρέλαια. για πετρέλαια. Τα πετρέλαια, τα, τα, πετρέλα, τα δάνεια, πρόσφερε τα δάνεια. Γιατί η Οθωμανική Αυτοκρατορία χρωστούσε τα μαλλιά τη κεφαλής της Και οι τραπεζίτε τη Αγγλία και οι τραπεζίτε τη Γαλλία θέλανε να ξαναπάρουν τα λεφτά του πίσω. Ε, ε? Οπότε σου λέει: Μάν. Πά... Η ιστορία πώ επαναλαμβάνεται. Και το χειρότερο από όλα, το χειρότερο εμεί βγάλαμε τα μάτια μα γιατί να σε υποστηρίξουν οι Αγγλογάλοι όταν εσύ βγάζεις τον εκπρόσωπο της Γερμανίας στην κυβέρνηση τον βασιλιά Κωνσταντίνο τον άνθρωπο των κεντρικών δυνάμων δηλαδή. βεβαίως και τότε μας κόψαν το δάνειο διότι είπες τη λέξη γούναρη ναι το 22. ο γούναρης πήγε στο Λονδίνο, στο Παρίσι να διαπραγματηθεί δάνειο εν μέσω πολέμου μικρασιατικού σου λέει ένα από αυτού θα δώσουμε δάνειο. Αυτή ήταν με του Γερμανού και είναι με του Γερμανού. Σύμφωνα το τον Βενιζέλο, το Θριαμβευτή κλπ. Και, και φεράνε το Γερμανό. Τη Γερμανία στην εξουσία. Να τα λέμε καθαρά yeah. δηλαδή. δηλαδή. Ο Έλληνα έβγαλε με Θριαμβευτή. Ο λαό γέμιζε του δρόμου κλπ. Και, και έφερε το Κωνσταντίνο. Ε? Δηλαδή το Γερμανό, γιατί πρόκειται περί Γερμανού. Ήταν Γερμανό. Και η γυναίκα του, του Κάιζερ, Και του... δεν του δίνουν το δάνειο. Και όταν δεν σου δώσουν το δάνειο, αδερφέ, πώ θα στηρίξω το μέτωπο. Μα δώσαν το δάνειο τότε. και η Ελλάδα αναγκάστηκε. Α πούμε, ο Πρωτοπαπαδάκη, όλοι αυτοί εκτελέστηκαν μετά. Ε. Γουδί. Στο κουδί. Ο Πρωτοπαπαδάκη πήρε το 50 του 500 ευρώ στη μέση. Το έκοντα. Το, ε, το, δηλαδή, το ένα το. Ναι, ναι. Με καταλάβετε, διπλασίασε την ομισματική κυκλοφορία ας πούμε, και για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. Το μισό. Και σου λέει, Αργότερα θα πάρει το άλλο μισό. Ας πούμε, με το μισό. Ναι, και έτσι ήρθε λοιπόν η καταστροφή αυτή, η μεγάλη καταστροφή που πήγε τόσο πίσω την Ελλάδα. αλλά δεν κακόν αμοιγέ καλού. Από τι τάχε να γεννιέται. Έτσι είναι αυτά. Και όταν, όταν μπήκαν οι κριτικοί μέσα στη Θεσσαλονίκη, αδερφέ, μου έλεγε ο παππού μου, ε, ήταν εκεί στου μπαξέρε μια πουτάνα. Oh. Δεν, είχα, <laughs> δεν είχαν ένα άνθρωπο να δεν μιλάει κανεί ελληνικά. <laughs> Και ήταν μια που οι πουτάνε, λέει στη Θεσσαλονίκη. Yep. Μιλάγανε 5-6 γλώσσε η καθεμία από αυτέ. Τα κοπέλια ακόμα κοιμηθήκατε. Δεν έχει σημασία. <laughs> Μαθαίνουν τα κοπέλια. Άκουνα δει. Δεν συγά. ήξεραν λοιπόν κανεί γλώσσε. Mm -hmm. Και πήραν λοιπόν μια τέτοια γυναίκα. Την τύσαινε με αξιοπρέπεια κλπ. σου λέω τώρα την ιστορία πώ είναι. Αυτό το πρώτο να το τάγμα κρυπτών. Και να μιλήσουν με τον πληθυσμό, να του ενημερώσουν, να μην φοβούνται ο κόσμο κλπ. Διότι όταν μπήκανε μέσα στη Θεσσαλονίκη, πρόσθετα. ήταν 65.000 κατοίκου Εβραίου η Θεσσαλονίκη, 46.000 μουσουλμάνου. 40.000 Έλληνε και καμιά εικοστερά από εδώ και από εκεί Σέρβους, Αλβανούς, διάφορου. Yeah. Ναι, ξένου πολλού είχε εμπόρια μεγάλα Είναι πολύ και... μοσαϊκό δηλαδή. για να ξέρετε, οι Πόρνε και οι, οι Λούστροι, λέγανε η μοναδική πόλη στον κόσμο οι Πόρνε και οι Λούστροι, πεντε 5-6 γλώσσε <laughs> λέγανε κλπ. Κι έτσι λοιπόν, τότε οι Εβραίοι, οι φοβηθήκανε. Οι Εβραίοι δεν το του 20 στα τμήματα τα εβραϊκά πήραν 99% βασιλιάς εναντίον του, ε φαντάσου φοβόταν τη ζωή τους όχι, να τι φοβότανε τώρα οι Εβραίοι είχαν μεγαλουργήσει και αυτοί με την ανοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν ελευθερίες, είχαν εμπόριο όταν σχηματίζουν mm. τα εθνικά κράτη τα έθνη κράτη mm. τρομερή mm. και φοβήθηκαν και έτσι κακομήριτες βέβαια μετά βγάζαν τι ελληνικέ σημαίε στα μαγαζά του γιατί φοβήθηκαν ότι οι Έλληνε τα πούνε πήγαν μέσα είδαν του κριτικού κοροφύλακε πάνω Παναγία <Κι> τα <ΟΤο> Όταν λέμε τώρα κριτικοί που πήγανε μέσα και ερχόταν και τα καράβια ξεφορτώνουν από την Κρήτη. Διότι προσέξτε, δεν είχαμε ενωθεί ακόμα. Μεν, ε! Άρα του δίνανε <Κιở> με τι βράκε, πρόσεξε. <Κιở> <Κιởokus> <Κιởokus> δεν, αυτοί δεν μπορούσαν να είναι χακοί. Άρα του ήταν φόβο και τρόμο. Τι γυλότε φορούσαν. κανονικά. Βράσι στηβάνια κανονικά γυλότε Κανονικά αντιμένει. Το μαντίλια πάνω, ε. Και μαντίλια, όλα. Ε, ξαφνικά βγαίνει με αυτό το μαύρο να κατεβαίνει στο το λιμάνι <laughs> με τι μουστάκια. Με τι μουστάκια άγριε, <laughs> θα είχε περάσει όλε τι επαναστάσει. <laughs> <Ή, Ή>, Τρομό <laughs> επικράτησε <laughs> στη Θεσσαλονίκη. Να! <laughs> ήταν η τάξη, επιβάλλανε την τάξη στην πόλη. Έτσι δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο δεν μπορούσε να Με την παρουσία μόνο έτσι, αυτό το γεωκαμένη. Γιατί <laughs> μουστάκια δεν ήταν τρακοφόρη. Τι περιμένει, λέει από μια πόλη που την τάξη την επιβάλλανε. Οι κριτικοί χωροφύλακε και τη διοίκηση την ασκούσαν. Η πελοπονήση μπορεί να έχει μέλλον, αυτή η πόλη, ας πούμε. Έχουμε δεσμού όμω από την Θεσσαλονίκη. Έχουμε δεσμού η ε, Κρήτη με την Θεσσαλονίκη από τότε. Φοβερό. Και τώρα δεν μα ακούν στη Θεσσαλονίκη. Μα ακούν μέσω Ιντερνετ. Έχουμε αρέσει ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. φοβερό σύλλογο. Είχαμε να πούμε και έλεγε στην εξουσία η, η, η Παγκρίτσιο τη Θεσσαλονίκη. Είναι αυτοί οι οποίοι μεγαλώνουν, πώ τη λένε, το σύλλογο του Θεσσαλονίκη. Χα... Συνορίτι, πώ το λένε, στην λοιπόν. Θεσσαλονίκη. Το βρούμε από το. Ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, και οι Ένωσοι Πολωνισίων κυριαρχούσαν στην πόλη. Θα, ρω, θα ζητήσουμε τη βοήθεια λοιπόν, του κ. να μα πει πώ λέγεται πας, ο σύλλογο Κριτών Θεσσαλονίκη. Στην στη βόρεια Ελλάδα, όπου και να πα, mm. επειδή εγώ γυρίζω, α πούμε, είναι, υπάρχουν ακόμα οι θύλακε των Κριτών. Ε? Είναι τώρα αυτοί, είναι τώρα τα δυσέκονα και εγγόνια. Των χωροφυλάκων, τι χωροφυλάκη ήταν αυτό, τι να πούμε, που του έστειλε ο Βενιζέλο για να ελέγξει την κατάσταση πάνω, διότι δεν υπήρχε ελληνικό στοιχείο, να τα λέμε τώρα. Ε. Γιατί εκτό των άλλων, στι περιοχέ αυτέ πήγαν και οι Σλαβομακεδόνε, έτσι. Ναι. Ε, Άλλε περιοχέ ήταν, δύσκολα τα πράγματα. Ε, μετά ελληνοποιήθηκαν. Αναγκαστικά με του Μικρασιάτε ή του Πόντιου, ε, ομογενοποιήθηκε και ελληνοποιήθηκε και Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλα μαθήματα αδελφέ, αυτά και για εμά, για του νέου, για όλου. Μεγάλα μαθήματα πολιτική. Ε, ούτε τραγούδια μου βάλουν, ούτε δηλαδή, τίποτα ε, μαθήματα ε, βάλουμε σκορδαλό, ε, Βάλουμε σκορδάλο, λόγω τη μέρα. Και σκορδάλο, ε, θα, θα μου βάλει και σιφογιουργάκι να τον αποχαιρετήσω. Τα γκρίνια. Τι. Τα γκρίνια. Λοιπόν, βάλε, μα... βάλε ένα, ένα τραγούδι και εδώ στην παρέμβαση. Ε, ο... Θα θυρώσει μια ματινάδα, Ναι, Ο, ο Μικαρία του το σιφογιουργάκι που την έλεγε, μου την είπε δύο-τρει αυτή η sab na pun aman man si me hace Πώς παίζουνε, πώς γελούνε Μάθαί με τώρα, μάθαί με τώρα δύο καρδιές, αμά Φε <Δε> με το ραδιόκαρδιε θα χωρίσουνε. Πώ Αμαμάν Αμάνα, πώ Δεν θέλω, δεν θέλω την αγάπη, δεν θέλω την αγάπη σου. Όφη, δεν θέλω την να αγάπη, αγάπη σου, αλό κανένα